con la brisa. Yo estoy. Hoy estoy. Hoy estoy. Δηλαδή ότι έχει πολλά χρήματα να έρχεται εδώ, ενώ στις μεγάλες πόλει το έχουν να κρατήσει στο τρένο. Δηλαδή έτσι. Δηλαδή πάντα έτσι. Μέχει Είναι μια μικρή πόλη. Έχουν ανάγκη να το δράσεις. Για αυτό το νομίζω. Ενώ ο κόσμος δεν ήθελε το θέλαμε το τρένο όλοι. είναι <σχήση> και πολιτικά. να Ποιο θέλει να δει το κενό που λέμε, η φυσική, είναι εδώ. Το κενό της Ράγκης. Τώρα, σπέρα λόγωτε εκεί στον να εκεί τώρα. Αφήνουν ένα κενό προκειμένου το καλοκαίρι, με τη ζέστη που αυξάνεται, ενώνεται σχεδόν από το κενό, για να το πλέον έχουμε τίχαμε στη που να είναι ιστολή διαστολή που κάνει το πίσω εσείς, η άνθρωπη. Πίσω εσείς, πίσω. Το άνθρωπο, το καλοκαίρι αυτή η θα Τελικά Και εδώ ναι, έχει τρει γραμμέ και βλέπετε εκεί που σταματάει. Γιατί ναι, είναι λίγο αυτέ επιπλέον ναι, ναι, ναι, ναι, ε, γραμμούλε. Ναι, Σταματάνε, ναι, είναι χρόνο για να μπουν ναι, Το δίπλα. Εκεί πρέπει να έχει φανάρι για να προσέχει ο οδηγό. Να αλλάξει να σε μία τροχιά πάει νομίζω. Τι δύο γίνεται μία. μία είναι κάτω. Τι δηλαδή αυτό εδώ μπορεί να. Ναι, αν δεν υπάρχει το κενό από την διακτολή, θα πιέζει με την αρθραπιέζει και κάποια στιγμή μπορεί να κάνει έτσι. Το τρένο λοιπόν θα, θα περάσει, θα βρει λοιπόν μια, μια, τις ράγες να έχουν στροβός. Άρα το τρένο ένα με ταχύτητα που έρχεται, έστω και τη μικρή, θα πέσει. Για αυτό θα αφήνουν θα πολύ και θα, πώς το λένε, εκτροχιαστεί. Θα φύγει από την τροχιά Και αυτό θα δημιούργησε ατύχημα. Πηγαίνετε πάλι πίσω. Θα πάει πίσω. Μαίρα, πού την ένα ξυλάκι. Μετάμε ένα δεκαλεικό, και εδώ έτσι έτσι έτσι έτσι Είσαι λιγάκι εδώ και άλλο. Είσαι πόσο μία τάχη. Ατήθαψη. Πάμε πίσω. Μας έκεις μετά και για να Να γυρίσουμε πίσω ασφαλή. Ναι. Πάμε να δείτε να Κυρία, θα πάμε σε κάποια περίπτωση να παραδεχθούμε κάτι. εγώ δεν Έλα, εγώ Εγώ έλα. Εγώ έλα. Εγώ εδώ θα μπορούσε να είναι μια αξιοποιημένη περιοχή πάντω. Χερά που κάνω το δεύτερο γύρο, να πάω και πάνω το γύρο. Να, εδώ είναι, <συμίλωσαι> ναι, <συμίλωσαι> ε, είναι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πραγματικά. Εγώ λέω γιατί λένε για τα, τα τρίκαλα ότι είναι φοβερή ναι. πόλη και αυτά. Δεν θα μπορούσε και η αμαλιάδα <συμίλωσαι> <συμίλωσαι> με τόσε πλατείε που έχει, με τόσο χώρο. <συμίλωσαι> Παιδιά, προσέξτε, μην τρέχετε! Μην Να μονάχα δεν πírαμε barbecue για λίγο της Πώ να τα Αυτό σκεφτόμουν τώρα, γιατί ότι